Είμαστε μία εβδομάδα πριν από την Αγία Τεσσαρακοστή και οι μέρες αυτές ενώ θα έπρεπε να είναι οι μέρες κατανύξεως και οι μέρες πένθους και οι μέρες δακρύων Δυστυχώ βλέπετε έχουν πάρει Εντελώς αρνητική μορφή και είναι δυστυχώς ημέρες αμαρτίας ημέρες κατά τις οποίες ο άνθρωπος παροργίζει τον Θεόν εσκεμμένα και με περισσή προκλητικότητα. Αύριο η Εκκλησία μας θυμίζει το δικαστήριο, το φοβερό εκείνο δικαστήριο στο οποίο μέλει ο Κύριος να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Και εμείς βλέπετε ρεμβάζουμε και θέλουμε να ξεχνιόμαστε και αφινόμαστε στη μέθη των προμερών καρναβαλικών εορτών. Αύριο ο Κύριος μας καλεί να θυμηθούμε τις φοβερές έσχατες ημέρες και εκείνο το δικαστήριο στο οποίο η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη και εν ο άνθρωπος εμείς εντελώ αφθάδης και προκλητικοί απέναντι στον Θεόν δεν εννοούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Κυρίου και δεν εννοούμε να ότι ο Κύριος με το δικαστήριο αυτό δεν προσπαθεί να μας απειλήσει άρα προσπαθεί να μας τιμήσει, γιατί ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι μας κάνει ο διάβολος να ξεχνάμε τα αυτονόητα να ξεχνάμε εκείνα τα οποία μας αφορούν άμεσα και όμως Δυστυχώς υπακούομαι στο διάβολο και δεν υπακούομαι στον Κύριο. Και αυτή η Κυριακή που μας έρχεται, αύριο δηλαδή, αλλά και η άλλη Κυριακή είναι οι δύο Κυριακές εκείνες στις οποίες ο άνθρωπος θα πρέπει πολύ να προβληματιστεί γιατί και η άλλη Κυριακή είναι η μέρα ανάμνησης ανάμνησης πικρού γεγονότος του πιο πικρού γεγονότος που έχει συμβεί ποτέ στην Οικουμένη διότι η Εκκλησία μας κλαίει για τρεις μεγάλες πτώσεις η πρώτη είναι η πτώση του διαβόλου που ενώ ήταν άγγελος, έγινε σατανάς. Την άλλη Κυριακή κλαίμε για την πτώση του ανθρώπου, διότι ενώ ήταν και αυτός πάλι άγγελος, εις άξιος των αγγέλων μέσα στον παράδεισο της τρεφής, από την απροσεξία του και από την κακή του διάθεση να αμαρτήσει προς τον Θεόν, έχασε την επαφή του με τον Θεό και αντί σήμερα να είμαστε προσκολλημένοι στην Βασιλεία του Θεού δυστυχώς είμαστε προσκολλημένοι στην κόλαση την αιώνια εκεί θα κλείνουμε προς το κακό κλείνουμε και γι' αυτό λέμε, λέει ο Κύριος βιάζεται τους εαυτούς σας θέλει βία <κυρίζει> το καλό θέλει βία στο κακό πας με άνεση ενώ τότε πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος, τότε εσυνέβαινε το αντίθετο. Το κακό ηθελευδία και το καλό ερχόταν φυσιολογικά. Και τρίτη πτώση είναι η πτώση του άθλιου του Πάπα, που κλαίει η Εκκλησία για τις τρεις αυτές μεγάλε μεγάλες πτώσεις. Και αύριο λοιπόν και την άλλη Κυριακή θλίψη έπρεπε να μας κατέχει και όχι γλέντι και χαρά και όχι αυτές οι αθλειότητες στις οποίες ζούμε και στις οποίες βουτιέται η πόλη μας αυτές τις ημέρες. Ένα πράγμα θα σας καλέσω να συναισθανθείτε. Μόνο ένα και αυτό αρκεί. Ένα το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν θα κουραστώ να το λέω, διότι δυστυχώ έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και συνεχίζει να αυξάνεται. Ποιο είναι, είναι οι εκτρόσεις μάλιστα οι εκτρόσεις, είναι το φοβερό αυτό έγκλημα. Είναι το φοβερό αυτό ανοσιούργημα ενώπιον του Θεού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες η πόλη μας δεν θα έλεγα ότι ζει στου ρυθμού του καρναβαλιού αλλά ζει στου ρυθμού του εγκλήματος. Ζει στου ρυθμού των εκτρώσεων. Εγώ μαθαίνω και σας μεταφέρω σας έχω δώσει το ελεύθερο να πάτε εσείς να ρωτήσετε, να ειδείτε εάν υπερβάλλω ή όχι. Τα στατιστικά στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι μευτήρε γιατροί οι οποίοι ήδη άρχισαν να ακονίζουν τα μαχαίρια τους, για σπάξιμο, και τρίβουν τα χέρια τους με χαρά. Αυτοί ομολογούν ότι οι εκτρώσεις θα υπερβούν τις 20.000 εφέτος. Με τα λέω εγώ. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα πάρει τις περισσότερες. Αν αυτό δεν είναι αθλιότητα, αν αυτό δεν είναι ανοσιούργημα, αν αυτό δεν είναι η εσχάτη, ο έσκατος μάλλον εκτροχιασμός του ανθρώπου από τον Θεόν, τότε πείτε μου εσείς ποιος είναι Αλλά θα σας παρηγορήσω για μια ακόμα φορά και θα σας παρηγορήσω λέγοντάς σας ότι αποδείξατε πολλές φορές ενώπιον του Θεού ότι οι προσευχές σας ακούονται και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας παρακαλώ για μια ακόμα φορά Παρακαλέστε τον Θεόν αυτές τις ημέρες που το κακό πλεονάζει στην πόλη μας, παρακαλέστε τον Κύριο να βάλει το χέρι του. Παρακαλέστε τον Θεόν να ματαιώσει τις αθλειότητες οι οποίες ετοιμάζονται. Παρακαλέστε τον Θεόν να συντρίψει το έσχος αυτό του καρναβάλου και να νιώσει η πόλη μας ελευθερωμένη από αυτό το κλειό Δι διότι δυστυχώς βλέπετε ακόμα και χριστιανοί και δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι όταν φτάνουν να τους ρωτήσει τι θα κάνετε με το καρναβάλι σηκώνουν όλοι τα χέρια ψηλά διότι όλοι είναι δέσμοι αυτού του έσχους πρώτον εκλογών ερώτησα πολλούς τι θα κάνετε με το καρναβάλι τι θα γίνει με το καρναβάλι Πεςτε ότι σα ψηφίζουμε εμείς οι χριστιανοί εσείς τι δεν κάνετε με το καρναβάλι Α, τα χέρια ψηλά γιατί ξέρουν ότι εκεί είναι ο τύπος των ήλων ξέρουν ότι εκεί είναι το μεγάλο του αγκάθι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παρακαλέστε τον Θεό να συντρίψει αυτή την αθλειότητα να ξεκαθαρίσει αυτή η κόπρος του Αυγίου που μολύνει την πόλη μα εδώ και πολλά χρόνια τώρα πλέον Και επιτέλους να νιώσουμε εμείς ειδικά οι χριστιανοί τη μεγάλη χαρά της απελευθέρωσης από αυτό το φοβερό κακό το οποίο συμβαίνει στην πόλη μας. Και τώρα μετά από αυτά τα λόγια ερχόμαστε στη συνέχεια. μετά λοιπόν από αυτά τα λόγια ερχόμαστε στη συνέχεια ας το, ας το. της Αγίας μας Γραφής και σας ότι την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο Ο Κύριος μας μίλησε για το διακριτικό άνθρωπο για το διορατικό μας μίλησε για εκείνον που έχει πνεύμα Θεού μέσα του μέσα στον οποίο έχει θρονιαστεί η αίσθηση όπως την ονόμασε δηλαδή το προορατικό έχει θρονιαστεί μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο το πνεύμα του Θεού το Άγιο Πνεύμα και αυτός ο άνθρωπος είπαμε ότι δεν ξέρει να κολακεύει αυτός ο άνθρωπος ξέρει να σου πει την αλήθεια και άμα τον ρωτήσεις δεν έχει ήξεις αφίξεις δεν έχει ναι μεν αλλά αλλά έχει το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο Αυτόν τον άνθρωπο άμα κάτσεις να τον συζητήσεις, να του μιλήσεις θα ειδείς ότι είναι το ηχείον του Θεού Όπως βλέπεις μιλάω εγώ εδώ και το ηχείον εκεί κάτω σου μιλάει μεταφέρει τη φωνή μου έτσι και αυτός ο άνθρωπος του μιλάει ο Θεός και ακούς από το στόμα του τη φωνή του Θεού είναι το ηχείον του Θεού και γι' αυτόν ακριβώς ο λόγος βλέπετε ότι αυτούς τους ανθρώπους που απαιτέλεσαν πόλους έλξης έτρεχαν ο κόσμος μαγνητισμένοι από τι νομίζετε μαγνητισμένοι μην ακούτε τι λένε οι σαχλαμάρες του κόσμου ότι ο κόσμος σήμερα δίθεν απαιτεί απαιτεί να έχουμε εκκλησία μοντέρνα ψέματα ψέματα όταν φτάνουν στο αγκάθι που λέγεται πατήρ Παΐσιος και πατήρ Πορφύριος εκεί βουλώντας στόματα ολωνών βουλώντας στόματα γιατί βουλώντας στόματα γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν Πώς πήγαιναν 100, 200, 300, 500 πουλμαν και περμέναν τον γέροντα Πορφύριο. Γιατί Θα δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Μήπως ο γεράκος εκείνος έβαζε νερό στο κρασί του ή έλεγε την αλήθεια. Γιατί διψάει ο κόσμος. Για μοντέρνα εκκλησία διψάει ή για αλήθεια. Εκείνο διψάει ο την αλήθεια διψάει ο κόσμος. Ποια μοντέρνα εκκλησία και ποιες αχλαμάρες και ποιες αιδίες που τις λέτε δυστυχώς και εσείς πολλές φορές. Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος από μόδα και από μοντέρνα εκκλησία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από την αλήθεια του Χριστού που δυστυχώς πρώτοι εμείς οι παπάδες τους την κρύψαμε αυτή την αλήθεια. Του την αποκρύψαμε και δεν του επιτρέψαμε να μάθουν τι ακριβώς λέει ο Χριστός. Και φτιάναμε δικούς μας Χριστού. <κυρίζει> δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Έλα και έτσι, έλα και αλλιώς. Δισου και έτσι, βάψου και έτσι. Δεν πειράζει, μην κάθε Κυριακή, Άι πήγαινε, δεν πειράζει. Πήγαινε και για κυνήγι σήμερα. Κάντε και τα άλλο Οκτάβριο. Και φτιάξε με ένα Χριστό όπως μας αρέσει μας. οι γέροντες ήξερα να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους και να λένε το άσπρο άσπρο όπως είπαμε και το μαύρο μαύρο και αυτό ακριβώς ήταν που τράβαγε τους ανθρώπους κοντά τους γιατί νομίζετε το άγιο Όρος σήμερα συμβαίνει το αδιαχώρητο δεν μπορούμε να μπούμε στο άγιο, Όρος μεγάλο πρόβλημα ξέρετε μεγάλο πρόβλημα. υποθέτω σκοπές σκοπεύω να πάω μετά το Πάσχα και λέω, άργησα, πρέπει να πάρω τηλέφωνο να δω, με δέχονται, δεν με δέχονται, είναι γεμάτο. πίστα όλα τι σημαίνει γιατί γιατί βλέπετε το Άγιον Όρος είναι η αλήθεια και εκεί τρέχει ο κόσμος να αναπαυθεί εκεί τρέχει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια που να πάει εδώ πέρα σε ποιον παπά να πάει να αξιωμολογηθεί υπάρχουν, δεν λέω όχι αλλά πού σου λέει θα πάω στο Άγιο Όρος να ξομολογηθώ στον Άγιο Όρος γιατί εκεί ξέρει θα μάθει την αλήθεια δεν έχει εκεί μά μου σου ξέρω εγώ ναι μέν αλλά δεν πειράζει κάνετε άλλο κάνε φτιάξε δείξε το ένα το άλλο όχι παιδί μου η Εκκλησία ο Χριστός λέει αυτό εκεί θα βρει την παράδοση Ποια είναι η παράδοση. Η παράδοση είναι να κάνουμε ακολουθίες δεν είναι να κάνουμε αυτέ τι ακλαμάρε που κάνουμε μέσα εδώ πέρα. Κόψαμε το ένα, κόψαμε το άλλο, κόψαμε τα μαλλιά μα, κόψαμε τα γένια μα, κόψαμε τη την λειτουργία, κόψαμε τον όρθρο, κόψαμε τα αυτά. Κοτέραμε να κάνουμε τη λειτουργία υπόθεση μισή ώρα. Για να πάτε εσεί στην εκκλησία να σα κάνουμε τη χάρη. Εγώ του το σε ένα χωριό. Του το είπα. είχαν παπά, άγιο παπά και του κάνανε νούμερα. Στο παλό, εμένα έπρεπε να είχατε παπά, Όχι ότι τον Ιπτογεράκη εδώ πέρα λέω που του βγάλατε την πηγή. Εμένα έπρεπε να είχατε παπά. Γιατί μου λέει, τι θα μου κάνει, Παπά, τι θα μα έκανε, θα σα έκανα, θα σα την κλείδωνα την εκκλησία. Αυτό θα σα έκανα. Θα σα κλείδωνα την εκκλησία. Πράγματα. Δεν έχει. Θα έφευγα, θα πήγαινα στο δεσπότη, θα του δίνα τα κλειδιά δρόμο. Ψάξτε, βρίσκεται με. εγώ θα την έκλεινα την Εκκλησία όχι εσείς γιατί μου λέγανε θα κλειδώσουν εγώ θα την κλειδώσω στην Εκκλησία όχι εσείς θέλουμε παπάδες πουρεμένους, ξουρισμένους με κουστούμάκια, με γραμπατούλες όπως τους έχουν στο εξωτερικό θέλουμε Εκκλησία μοντέρνα ένα γιο ο Θεός, ένα Πατερ και ένα Διευγόν, δεν έχει τέτοιες Εκκλησίες εδώ. δεν πουλάνει εδώ λοιπόν μας μίλησε για τον Άγιο άνθρωπο που φέρει πνεύμα Άγιον μέσα του και μιλάει το πνεύμα του άγιο. εκεί εκείνος είναι που μπορεί να τον εμπιστευτείς να πας να του αφήσει το πρόβλημά σου εκείνος θα σου δώσει πραγματική λύση σας είπα μην ψάχνετε να βρίσκετε παπάδες της αρεσκίας σας μη ψάχνετε να βρείτε παππάζε να σα δώσουν να κοινωνήσετε. Θα κολλαστείτε. Θα κολλαστείτε, εγώ σα το λέω. Δεν μπορείτε να κοινωνάτε κάθε μέρα να κοινωνάτε. Θα κολλαστείτε. Θα κολλαστείτε, θα κολλαστείτε. Σα το ξαναλέω, θα κολλαστείτε. Είσαστε γέροι άνθρωποι και γέροι γυναίκε. Δεν βλέπω τα κεφάλια σα, βλέπω τι ζάρια στα μούτρα σα. Θα κολλαστείτε, θα πεθάνετε και θα κολλαστείτε. Θα κολλαστείτε. Αν θέλετε, ακούστε. Ψάξτε να βρείτε ανθρώπους παπάδε, πνευματικού Αγίους να σας πούν την αλήθεια: να ρίξουν λίγο φως μέσα στην καρδιά σας να δείτε κι να εσεί ήδη τι γίνεται μέσα σας Πήγε σε εκείνο τον παπά, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σκοτάδι μέσα η ψυχή μα. Σκοτάδι να πάει να ψάξεις να βρεις εκείνο που θα σου ανοίξει τα μάτια που θα φωτίσει το φως της, που θα φωτίσει τα σκότη της καρδιάς σου εκείνο να πάει να βρεις <Συλίως> και τώρα να συνεχίσουμε <Συλίως> να συνεχίσουμε <Συλίως> <Συλίως> <Συλίως> με τους τελευταίους τρεις στίχους του 12ου κεφαλαίου οι οποίοι τρει στίχοι ουσιαστικά μας δίνουν τις τελευταίες θέσεις για να ολοκληρώσουμε γύρω από τα θέματα του πνευματικού ηγέτη του πνευματικού ανθρώπου Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος και ποιος είναι ο απαταιών Ποιος είναι ο τίμιος και ποιος είναι ο δόλιος Ποιος είναι ο άγιος και ποιος είναι ο Πανύργος; Αυτό μας ενδιαφέρει Βλέπετε ο Κύριος μας δίνει στίγμα εδώ αδελφοί μου Για να μην πάω να του πεις Κύριε με κοροϊδέψανε στον κόσμο Ξαπατήθηκα Πώς ξαπατήθηκε. Γιατί ξαπατήθηκε. Δεν ήξερες το Ευαγγέλιο Δεν άνοιγες να διαβάσεις την Αγία Γραφή Γιατί να ξαπατηθείς Παιδί μου Τόσα χρόνια Θα του πεις δεν πρόλαβα Δεν πρόλαβα να διαβάσεις την Αγία Γραφή Το άμα σας ρωτήσω Εδώ μέσα όλους Μία φορά συνολικά δεν την έχετε διαβάσει Μία φορά Κύρθα από χτε μια γερότησα, μου λέει παπούλι, 30 φορέ την έχω διαβάσει την εγγραφή. Και διαβάζω συνέχεια. Τελειώνω και την ξαναδιαβάζω. Τελειώνω και την ξαναδιαβάζω. Τελειώνω και την ξαναδιαβάζω. Άμα ρωτήσω εσά που ερχόστε εδώ πέρα δίθεν και μου κάνετε τι θεούσε, Άμα σου ρωτήσω πόσε φορέ έχει διαβάσει την εγγραφή, Ούτε μία. Ούτε μία. Γιατί. Ποιο περμέει να σε φωτίσει. Ποιο περμέει να σου Τι θα του πει το κύριο Μετάβριο, Δεν το ήξερα. Αύριο έχει δικαστήριο. Το πήραν τη χαμάρε, έχει δικαστήριο αύριο. Τι θα του πει στο δικαστήριο, Δεν το ήξερα. Δεν πρόλαβα τι. Τα 50 χρόνια δεν σου τα 60, τα 70, τα 80, τα 100. Πόσα έπρεπε να είναι ακόμα. Πόσα χρόνια έπρεπε να... Για να προλάβει να διαβάσει την Αγία Γραφή αναπολόγητη θα είμαστε αδερφοί δεν ήξερα τι δεν ήξερα ποιος εξαπάτησε. ποιος εξαπάτησε γιατί τον γιατρό τον καλό τον ψάχνεις και τον βρίσκεις Είδες δεν πας τυχαία, έχεις καρκίνο, δεν πας τυχαία σε έναν ογκολόγο οποίονδήποτε. Ψάχνεις μου, ωραία, ποιος είναι καλό, ποιος είναι καλό, να κάνει καλή εγχείρηση, να μου κάνει καλό καθάρισμα, ποιος είναι, ποιος είναι, ποιος, ποιος, ποιος. Αγγλία, Αγγλία, Αγγλία, Αγγλία, Γερμανία, Γερμανία, Αμερική. Όλα που λέτε ο άνθρωπος για να πάει να βρει έναν γιατρό καλό. Ψάχνεις τον παπάντη. Γιατί εκεί, γιατί εκεί δεν ψάχνεις γιατί εκεί ανοίγει με ευκολία την κάθε πόρτα της εκκλησίας και πας μέσα και λες παπούλι εγώ εσένα ποιος είναι αυτό, τον ξέρει, τον έψαξε καλά τον έπισεξες καλά είναι είναι είναι φέρει φέρει, φέρει, φέρει, φέρει λόγον Θεού αυτός ή πως είναι κανας έπατεονισκός πού τον κυζέρι εσύ είπε ποιος είναι Α, είναι καλό μας στα παιδιά μας στην Εκκλησία. Ποια παιδιά σου σου, επειδή κάποιος σηκώνει τα ράσα και παίζει κλοτσέρι έξω την μπάλα, εμάς ζητάνε τα παιδιά σου στην Εκκλησία. Ωραία εκκλησία πάντα τα παιδιά σου τότε. εκκλησία πάνε τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου. Τα, τα παιδιά σου στην Εκκλησία. Ξομολογούνται, μπήκαν στον δρόμο του Θεού, φύγανε από τις δισκοτέκ, φύγανε από τα νυχτερινά κέντρα. Είναι σαν τους παπαροκάδες απέναντι εδώ πέρα που τα βγάλαν τα παιδιά στο δρόμο και κυνηγιώνται μεταξύ του με του δρόμου εκεί. Έχει γελάσει το παρδαλό κατσίκι μέσα εκεί πέρα στη, που, που μένουνε. Έχουν γελιοποιηθεί στον κόσμο. Τέτοιου παπάδε θέλετε, τέτοιου. Τέτοιου παπάδε θέλετε. Α τραβάτε απέναντι να του βρείτε. Εδώ είναι απέναντι. Να του καρείτε. Διαβάζουμε λοιπόν, διαβάζω τους τελευταίους τρεις στίχους Επιγνώμων γνώμων δίκαιος εαυτού φίλος έστε Εδέγνωμε τον γνώμε των ασεβών ανεποιηκής Αμαρτάνοντας καταδιώξετε κακά η δεοδό των ασεβών πλανήσει αυτούς. Πού και επιτεύξετε δόλιο θύρα, κτήμα δε τίμιων ανήρ καθαρό. Εν οδύ δικαιοσύνη ζωή, οδύ δέμνηση κάκων ει θάνατο. Μια στιγμή να αλλάξω του για βλέπω τελείωσα. Υπάρχουν πολλοί που μα υποφαντούν. ξέρετε Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι άλλα είπαν Και αναγκάζουμε να κρατάω αρχείο Για να έχουν και τις αποδείξεις Λοιπόν συνεχίζουμε Τι λένε αυτά τα λόγια που διαβάζω Έχουν φοβερό νόημα αδερφοί μου ο πρώτο στίχος από τους, δύο που, από τους τρεις που διαβάσαμε λέει απλά τα πράγματα με το όνομά τους ως εξής ποιος είναι ο δίκαιος εκείνος που εξετάζει και κατηγοράει τον εαυτό του κακώς <Συκλή> τι λέει Επιγνώμων δίκαιο δίκαιος εαυτού φίλος έστε Αν θε, λέει, αν αγαπά τον εαυτό σου, αν τον αγαπά, θες να τον στείλει στον παράδεισο. Τον εαυτό σου θέλετε να πάτε στον παράδεισο, Θέλετε, δεν θέλετε. Ποιο δεν κάποιο είπε, Όχι, δεν θέλει. <συσόλυν> εσύ εσύ εδώ, θέλε, κάνει, δε... <συσόλυν> Όλοι θέλετε να πάτε στον παράδεισο, Όλοι, <συσόλυν> όλοι <συσόλυν> κολλήστε <συσόλυν> κι εγώ και εσεί τον εαυτό σα στον τοίχο και ερευνήστε τον και κατηγοράτε τον. Έτσι λέει. Αγαπά τον εαυτό σου, αγαπά την ψυχή σου. Θε να την πάω στο παράδεισο ε? αυτό να είναι ο ένοχο. Αυτό να είναι ο ένοχο. άσε τι κάνει ο άλλο. Ο ένοχο είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλο. Τι με νοιάζει τι κάνει ο άλλο. Τι με νοιάζει τι κάνει ο άλλο. Θε να σωθεί. Εάν θε να σωθείς ορίστε επιγνώμων γνώμων δίκαιος όποιος χέρει αρχαία μήπω νομίζετε ότι κάνω λάθος, να με διορθώσει όταν ξέρει κανείς αρχαία επί λέει εαυτού φίλος έστε όποιος αγαπάει λέει την ψυχή του αγαπά την ψυχή σου θέλει να τη σώσεις θέλει να τη στο παράδεισο ε λοιπόν ψάξ τον καλά τον εαυτός κατηγόρα τον κόλα τον στον τοίχο έλεγξέ τον πριν μας ελέγξει ο Θεός Θυμάστε εκείνο το λόγο που λέει ο Θαβή στο ελεησόν ο Θεός ε, γεια, yeah. γεια, yeah, yeah, το ξέρεις ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω τι, αμαρτία, τι σημαίνει αυτό ψάχνω <κυρίζει> λέει Κύριε την αμαρτία μου την έχω πάντα μπροστά μου <κυρίζει> ξέρω τι έκανα εμείς κάναμε τις αμαρτίες μας Πήγαμε, εξομολογηθήκαμε, πάλι μετά τις ξεχάσαμε, ξεχάσαμε ποια τομάρια είμαστε και αρχίσουμε και, και, και κατηγοράμε τους άλλους τώρα. Ξεχάσαμε τι βρωμιάριδες είμαστε, τι καθάρματα είμαστε, το ξεχάσαμε. Και αρχίσαμε και πήραμε σβάρνα όλους τους άλλους και του κατηγοράμε τώρα. Λες και εμείς είμαστε οι Άγιοι. Μα έκανε ο Κύριος την ύψη στην τιμή να μας συγχωρέσει μέσα από την εξομολόγηση και γίνηκαμε και κατήγοροι τώρα γίνηκαμε και κριτές ρε κοίτα τη βρωμιά σου αι τη συμφορά σου αι τη της σου αι κοίτα της σου τι σε τι έκανε ο άλλος Κίτατε τι λέει παρακάτω στον Κύριο Κύριε, λέει, μη βλέπεις, μη βλέπεις τα αμαρτήματά μου. Τα βλέπω εγώ. Τα βλέπω εγώ. Άμα τα βλέπω εγώ τα αμαρτήματά μου δεν τα βλέπει ο Κύριος. Άμα εγώ τα κουκουλώσω και κάνω πως δεν έκανα τίποτα και είμαι Άγιος και είμαι καλός τότε ανοίγει ο Κύριος τα μάτια του στα αμαρτήματά μου. Και άνω μια παρατηρήσεις Κύριε που ψάλλουμε, θυμάστε ε? τι σημαίνει α, α, μην ανοίξει ο Κύριος τα βιβλία μας και ψάξε τα μάρτημα χαθήκαμε γι' αυτό καλύτερα ψάξε τα μόνο σου ψάξε τα μόνο σου τα μάρτηματά και εσύ και εγώ να τα ψάξουμε μόνοι μας να προλάβουμε την οργή του Θεού γι' αυτό λέει αγαπά την ψυχούλα σου θέλει να τη στείλεις την ψυχούλα στο παράδεισο άσε τι έκανε ο άλλος. τι έκανα εγώ επιγνώμων δίκαιος εαυτού φίλου σας ψάξε να δεις τι έχεις κάνει εσύ άσε τι έκανε ο άλλος. εγώ κύριε είμαι ο αμαρτυρός εγώ είμαι ο προ... γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι τι κάνανε οι Άγιοι δεν κατηγόρησαν πότε οι Άγιοι τον αμαρτυρό δεν τον αγαπούσαν οι Άγιοι δεν το κατηγόρησαν ποτέ πήγαινα τόσο στον Πατέρα Παΐσιο κανένα δεν κατηγόρησε ποτέ Ποτέ. Πήγαιναν τόσο στον Πατέρα Πορφύριο κανένα δεν απογοήτευσε κανένα δεν κατηγόρησε κανένα κανένα γιατί σου λέει είπα εγώ ο Βρομιάρης θα να ότι κάνει ο άλλος έδινε τη συμβολή του ότι του λέγει το Πνεύμα του Άγιον δεν είχε να κατηγορήσει κανένα Εμεί έχουμε κλείσει τα ματιά. Να, η απόδειξη ότι είμαστε τυφλοί στην ψυχή. Η απόδειξη ότι είμαστε τυφλοί στην ψυχή ποιοι είναι, Ποια είναι, Ότι βλέπουμε τι αμαρτέ του όρνων. Αν είχε μάτια, αν η ψυχή σου είχε μάτια, και αν μέσα στην ψυχή σου υπήρχε φω, τότε ήχε να σαρώνει. Είχε... Να σα ρωτήσω, ποια από εσά θα πήγαινε να σαρώσει το σπίτι τη γειτονιά, τη σπίτι τη γειτόνι σα. Όταν το δικό στο σπίτι μέσα έχει ποντίκια. <Και> Πε μου, ποιο θα είχε τα κότσια να πάει στη γειτόνια να τη πει: σε βοηθήσω, να σκουπίσουμε το σπίτι σου. Και να κοιτάει την κακομοίρα, μα τι έχει το σπίτι μου, έχει λίγη σκόνη εκεί πάνω. Να πάμε να την ξεσκονίσουμε. Δεν μπορεί να κοιτάξει τα ποντίκια και τι κατσαρίδες που έχει το δικό στο σπίτι. Α, ή πήγαινε εκεί πέρα. Α, η νευρωμιάρη πήγαινε εκεί πέρα. Α, ή περα α στο δικό στο σπίτι, τι δουλειά έχει με το άλλο σπίτι. Όλο είναι καθαρό. λοιπόν τη δική σου την βρωμιά Εδε γνώμε των ασεγών ανεπιρικής τι σημαίνει αυτό yes εννοούμε τον εαυτό μας εμείς είμαστε εντάξει. είμαστε καλοί είμαστε. πάμε στην εξωμορφήση δεν έχουμε κάνει τίποτα δεν βρίσκουμε τίποτα στον εαυτό μας μερικοί από σας που τα έλεγα τώρα αυτά θα λέγατε μέσα μα τι έκανα ρε παπούλι να κολλήσουμε τον εαυτό μας στον τοίχο να τον δικάσουμε μα κάναμε τίποτα καλή άνθρωποι είμαστε πάμε στην εκκλησία πάμε στον εκείκλο. καλός άνθρωπος είσαι έτσι λες εσύ, κύριες τι λέει εσύ που λες για τον εαυτό σου τόσο ωραία πράγματα, καλός είμαι, είπα στην εκκλησία, δεν κάνω τίποτα, δεν πήραξα κανένα; όταν κοιτάς τον άλλον ε, πόσο αυστηρό είμαστε, αυστηροί είμαστε στις απόψεις μας, ε. πόσο σκληρά τον κοιτάμε τον άλλον, έτσι λέει. Ο ενώ ο δίκαιος, λέει, κοιτάει τον εαυτό του και ψάχνει αυστηρά τον εαυτό του μέσα να αγιάζεται, να καθαρίζεται ο άδικος, ο δόλιος, ο πανούργος, ο παλιάνθρωπος με πολύ αυστηρότητα, λέει, κρίνει τον άνθρωπο ο άλλος, για θυμίσου, τι είπε ο φαρισαίος για τον τελωνιο; εγώ λέω για αυτό το τομάρι. δεν είμαι ο Άγιος, και είναι για σου τι είπε ο αδελφός του ασότου, ο αδελφός του ασότου, για σου τι είπε ο αδελφός του ασότου, Ετούτο το το τομάρει, λες το βάζε την περιουσία και τους φάζεις και το μπόσκο το σύντευτό, και το βάζεσαι στο σπίτι. Είδες, εγώ λέει είμαι καλός, τόσα χρόνια λέει είμαι μαζί σου. Τόσα χρόνια δουλεύω μέσα στο σπίτι σου. Με αδίκησες κιόλας δεν μου το σκέποτε λέει ένα κατσίκι να πάω να φάω με του φίλου μου. Εγώ είμαι καλός. Είμαστε καλοί εμείς. Ο άλλος είναι ο παλιάνθρωπος. Ο άλλος είναι ο κακούργος. Ο άλλος είναι το κακοποιό στοιχείο. Όχι εγώ. Ο ίδιο λοιπόν, η αντίθεση, ο δίκαιο, ο επιγνώμων δίκαιο, αυτός που κοιτάει τα χάλια του, αγαπάει την ψυχούλα του και θέλει να πάει στον παράδεισο. Ο άλλο, η γνώμη του ασεβούς, εκείνος που δεν έχει μέσα του Θεό, που δεν βλέπει τίποτα μέσα του, τα βλέπει όλα καλά και ωραία. Έτσι μου είπε, ποιο μου το είπε, σήμερα μου το είπε μου λέει, είμαι άγιο Σήμερα, σήμερα, σήμερα μου το πει, σήμερα. Σήμερα εκεί στις φυλακές Ο, ναι ναι μπράβο στις φυλακές ήρθε ένας εκεί μου λέει εγώ είμαι Άγιος παππούλης είσαι Άγιος από πού είσαι Άγιος ουσύ Άγιος Γι αυτό είσαι στη φυλακή του λέω επειδή είσαι άγιος. τους Αγίους τώρα στη φυλακή φτάσαμε εκεί Ήδη άμα χάσεις το μέτρο άμα τον έλεγχο του αυτού Και όταν είσαι άγιο, εσύ και λε, είμαι άγιο, όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί. Θυμηθείτε τον Φαρισαίο. Να σα θυμίσω λίγο τα λόγια του, να δείτε τι έλεγε. Πού ε? κοιμεί ω περιληπτή των ανθρώπων. Εγώ είμαι άγιο, οι άλλοι άνθρωποι είναι, είναι βρωμιάριδε. Ενώ ένα άγιο, αν διαβάζετε το γεροντικό, έχετε διάβαστο γεροντικό. Λέει μέσα κάποιο άγιο, Αποφάσισα λέει να ψάξω να βρω ποιος είναι ο χειρότερος αμαρτωλός Έψαξα έψαξα έψαξα έψαξα τον βρήκα ποιος ο αυτός μου Ο Άγιος βλέπει σαν το χειρότερο αμαρτωλό των εαυτό του και ο Ασεβής βλέπει σαν το μεγαλύτερο Άγιο τον εαυτό του πάλι Πάρε τώρα να καταλάβει τι γίνεται Πρόσεξε τώρα Η συνέπειες των αμαρτιών τώρα Προσέξτε Αμαρτάνοντας λέγει καταδιώξετε κακά Είσαι ανέσκυντος Ενώπιον του Θεού Αμαρτωλείπαμε είμαστε όλοι Μας πονάει όμως η αμαρτία Αυτό είναι ευλογία Να σε πονάει η αμαρτία Να τρέχεις πάντα για εξομολόγηση Να βρίσκεις τα χάλια σου Να ζητάς το έλεος του Θεού Μάλιστα σωστό αυτό αλλά άμα είσαι ασεβής και αμαρτάεις και γελάς τότε είδες τι λέει θα σε κυνηγάνε οι συφορές από πίσω αμαρτάνοντας καταδιώξετε κακά <coughs> σε ειδοποιεί ο Κύριος δεν σου τα ο Κύριος τα κακά τις συφορές από πίσω οι συφορές έρχονται μόνος τους είναι η συνέπεια των αμαρτιών μας Θυμάστε τι σα είπα για εκείνη τη γυναίκα που ήρθε να εξομολογηθεί στον Άγιο Ανδρέα και πριν από 30 χρόνια είχε κάνει μια έκδοση. Θυμάστε τότε ξέσπασε το κακό επάνω τη. Την πήρε φορά από πίσω. Επί ένα μήνα δεν κοιμόταν. Πάει τελείωσε. Είχε συνέχεια εφιάλτη και έβλεπε το παιδί της 30 χρονών πλέον. «Μάνα, γιατί με σκότωσες, πράγμα να κοιμηθεί, Φίδια φαρμακερά, μα ο λόγος του Κυρίου δεν λέει ψέματα, αδερφή» δεν ακούτε αυτούς τους βρωμιάριδες που βιώνουν στις δύο ώρες και λένε, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει έγινε το θαύμα προχτές το είδατε όλοι το παράλληλο το παιδάκι που βγήκε μετά όξο και κλώτσα για την μπάλα εκείνο πάει τίποτα τίποτα δεν έγινε. τίποτα βρήκαν και για εκείνο την εξήγηση Η ελεηνί Η ελεηνί παιδάκι δεν μπορεί για να περπατήσει ήταν με το καροτσάκι το καροτσάκι λέει το άφησε, το άφησε αφιέρωμα στην Παναγία για να την ευχαριστήσει για να την ευχαριστήσει και μετά βγήκε όξω και κλώτσα και την πάλα και λέει όχι λέει παρήστανε το παιδί ότι ήταν παράλληλο λέει δεν ήταν κορόιδευε το ξέρω τι έλεγα μα δεν τα άκουσα Έτσι. τόσο βρωμιάριες τόσο έλεγε τόσο έλεγε Πληρώθηκε. πληρώθηκε η μάνα λέει για να πάνα να πηγαίνει να, να λέει αυτή τα πράγματα φανταστείτε φανταστείτε τι, τι... Έχω Έχω το ξέρω τι του είπα το ξέρω τι του είπα λοιπόν τον αμαρτωρό θα τον πάρουν οι από πίσω mm. δεν μπορεί να ακολουδεύει το Θεό μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη τρεις και την κακή του μέρα έτσι λέει ο λαός μια φορά αμάρτησες δυο φορές αμάρτησες τρει φορές αμάρτησες υπάρχουν και όρια από εκεί αρχή η γεωργή Θεού, <κυρίζει> δεν μπορεί να στο Θεό Σαν έφτυκε μια φορά ο Κύριος, σαν έφτυκε δυο, σαν έφτυκε τρει. Πρόσεξε τώρα. Θυμηθείτε εκείνον ο οποίο πήγε, θυμάστε στην κόμιση τη Παναγίας μας που πήγε κάποιος να αναποδογυρίσει το φέρετρο, το θυμάστε. Διαβάσατε ποτέ την ιστορία, να δείτε τι λέει. Έβριζε αυτός λέει, καθόταν απέναντι με κάτι Εβραίου και έβριζε. Βλαστήμαγε την Παναγία, τον ανεχόταν ο κύριο. τον ανεχόταν... τον ανεχόταν, τον ανεχόταν. Έλεγε, έλεγε, έλεγε. Θύμωσε τόσο πολύ κάποια στιγμή που τρέχει με μανια να φρόνξτε φέρετρο Α, μέχρι εκεί μέχρι εκεί ορία υπάρχουν ορία όρια. υπάρχουν ορία όρια. σε ανέχετε σε ανέχετε σε ανέχετε σε ανέχετε σε ανέχετε σε ανέχετε ορία Α, τα χέρια δεν έχει δεν υπά, υπάρχουν όρια θυμηθείτε το φαράω <Τι> το φαράω το θυμάστε το φαράω <Τι> κορόδε με τον Θεό κορώδεύε, με κορόδε με λέει, όμως, κορώδε με σταμάτα του λέει ο Μαϊσής κορόδε με κορόδε μια πληγή κορόδε με δεύτερη τρίτη και το παιδί σου να τελειώσει. σέβησε και εκείνη την ώρα ήρθε η ερυθρά θάλασσα και τους έθαψε όλους υπάρχουν όρια όρια με αν έχετε ο Θεός μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, πενήντα η 51 θα τη θα φάσει αμαρτάνοντας καταδιώξετε κατά οι συμφορές θα σε πάρουν από πίσω πρόσεψε Τα οψόνια της αμαρτίας λέει ο Απόστολος Παύλος θάνατος τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος η κάθε αμαρτία έχει κόστος και αυτά, και αυτά μας αποδεικνύουν ότι είμαστε μέσα στην αληθινή πίστη ότι αυτά τα οποία επιβεβαιώνονται, αυτά που έγραψε η Αγία Γραφείο εδώ και 3.000 και 5.000 και 10.000 χρόνια, επιβεβαιώνονται, αυτέ είναι οι μεγάλε αποδείξει τη αληθία τη πίστεω μα. Πέραμα. Λοιπόν. Αμαρτάνοντα καταδιώξετε κακά και. Η οδός των ασεβών πλανήσει αυτούς. <κυρίζει> Τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω. Σήμερα ξέρετε είμαστε σε μια εποχή που καθένα φτιάχνει το δικό του Χριστό δεν λέγαμε προηγουμένω. Το δικό του Θεό. Αν συζητήσει ποτέ με κανέναν και πιστού και χριστιανού ακόμα, ξέρετε τι σου λέει Ναι, τα λέει αυτά η Αγία Γραφή, αλλά εγώ νομίζω. Ποιο σε συμπονομίζει Ρε Πλάκα. Σε ρώτησε κανεί τι νομίζει. Μπροστά στην Αγία Γραφή βγάζει γλώσσα και λε: Εγώ νομίζω. Ποιο σε υπονομίζει. Ποιο σε συμπονομίζει Βάλτε το κεφάλι κάτω. Μη στο κόψει ο Θεό. βάλ το κεφάλι κάτω μην πέσει με τον Θεό. Αυτό λέει εδώ. Η οδός των ασεβών λέει πλανήσει αυτούς. Αυτό το εγώ νομίζω. Ε, Αρχίζει εγώ νομίζω, ναι ε, παραλέει η Αγία Γραφή τώρα. Δεν πρέπει σήμερα η γυναίκα να βάφει τα, με, λέει, τα μαλλιά της, άλλη, άλλη μόνο και τα μαλλιά της θα βάψει και τα μάτια της θα βάψει και τα, τα πόδια της θα βάψει και τα χέρια της θα βάψει. Ωραία, εσύ νομίζεις, έφτιαξες το δικό σου νόμο. Πάσε έτσι, το δρόμο, θα σου ήρθει άλλο νόμισμα και θα αρχίσει να λες πάλι. Πάλι, εγώ νομίζω. Νομίζω και ότι η κλεψά δεν είναι αδικία. Πρέπει να κάνουμε και κάποια κλεψά. Το κάνουμε τώρα. Με το σταυρό στο χέρι. Πα παραπέρα, στράβο σε πάλι ο δρόμος Εγώ νομίζω, νομίζω. Άμα σε πειράξει ο άλλο, πάρε και ένα ξύλο και δώσου μια στο, στο, στο, στο, στο, στο, στο, στο, στο δόξα πατρίδα. Τελειώνει. Υπάρχει κοινό. Νομίζω και εκείνο, νομίζω και το άλλο, νομίζω και την πορνεία, νομίζω και εκείνο, νομίζω, νομίζω, πάει. Νόμο δεν υπάρχει. <χω> αυτό το ένα νόμισμα πήγαμε στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο, και να που έφτασε ο Μαρτολό. Είδατε πόσο δίκιο είχε ο κυριό μα που έλεγε, μην τολμήσει να πειράξει τίποτα από τον νόμο μου ούτε γιώτα ούτε κεραία σαν να σου λέει άσε τι νομίζεις δεν με νοιάζει τι ετούτο ε, τι λέει εδώ εδώ πήγαινε αν να σου γύρις τι λέει εδώ ο δός των ασεβών πλανήσει αυτούς τι κάνει ο ασεβής εγώ νομίζω έστρεψε μετά, τι κάνει εμείς, εγώ νομίζω, πάει κύθι, άλλο δρόμο. Εγώ νομίζω, νομίζω, νομίζω, νομίζω, νομίζω, στον κρεμό. <κοί> νομίζεις. Με δικούς σας νόμος. Στα παιδιά να λέτε πάντα την αλήθεια. Σωστά έχω ξαναπεί, στα εγγόνια σας την αλήθεια. Ας τι νομίζεις. Να γίνεις καλός άνθρωπος σαν και μέρα. Να μοιάζει του παππού σου, της γιαγιάς σου. Με, μεγάλη προσωπικότητα. Ελάει άλλη προσωπικότητα <Και> ας τι νομίζεις τι λέει ο νόμο του Κυρίου <Και> τι λέει ο του Κυρίου <Και> ουκ επιτεύξετε δόλιος θύρας ο δόλιος λέει ο πονηρός, ο κακός δεν θα πετύχει το στόχο του έτσι λέει εδώ η Αγία Γραφή κάτι σημαίνει αυτό ο δόλιος δεν πάει για κυνήγι, να κυνηγήσει λαγούς και κουνέλια ο δόλιος κυνηγάει κάτι άλλο κυνηγάει τι κυνηγάει ψυχές ανθρώπων τους κυνηγάει τις ψυχές των ανθρώπων θα σας πω εσύ όταν πας στην εκκλησία που πας το σωστό δεν κάνεις κάτι άλλο δεν χτυπάς και την πόρτα του γείτονα να του πεις έλα γείτονα πάμε για, πάμε για εκκλησία το κάνεις ποτέ αυτό όχι και κουκουλώνεσαι και πολλές φορές και με ντροπή αλλά στην εκκλησία μη μας δει κανείς λες και κάνεις κανένα κακούργημα λέει μα τι έκανες κακό στην εκκλησία πας χτύπησες ποτέ την πόρτα της γειτόνις σα ποτέ ο άλλος όμως μετά αύριο που θα πάει στο καρναβάλι θα πάρει όλη τη γειτονιά Σβάρνα θα χτυπήσει τις πόρτες όλες θα ρίξει χαρτιά από κάτω θα ειδοποιήσει θα ξεσηκώσει ελάτε καρναβάλι πανηγύρι διασκέδαση γκρουπ γκρουπ Έχουμε, έχουμε απόψε λέει έχουμε πως το λένε έχει και πάρτη ελάτε ελάτε ελάτε είδες ενώ εσύ θα πρέπει να κυνηγάς ψυχές για να τις βάλει στον παράδεισο γιατί ξεχνάς κάτι διάβαζα τώρα το μεσημέρι διάβαζα τον Άγιο Ιάκωβο τον αδερφό Θεο τον Άγιο Ιάκωβο και λέει όποιος λέει σώσει μια ψυχή μια ψυχή να σώσεις από την κόλαση ο Θεός θα κάνει τα πάντα να σώσει και σενα. Μια ψυχή να σώσει την Το βλέπεις τώρα το παιδάκι δίπλα στην γειτονιά σου, ετοιμάζεται, ετοιμάζεται, ξεβρακώθηκε, είναι έτοιμο να πάει κάτω, κάτω να πάει στα μπουρμούλια, όπως θα λένε εκεί, έβγα μωρά, το σώσει το παιδί. Τι μεγάλη νοιάζει Θα σε δεν πειράσει δεν πειράζει να σε σκοτώσει <σύντα> μεγάλη <τελιά. σύντα> δεν πειράζει να με σκοτώσει <σύντα> δεν, να <γνωρίζει. σύντα> δεν πειράζει <σύντα> δεν πειράζει να με σκοτώσει μη σε Πάσο; <σύντα> ενώ τι κάνει ο δόλειος, πάω εγώ να ακολαστήσω απόψε πάω εγώ να πορνέψω, κάτσε να μαζέψω και τη γειτονιά Πάμε όλοι μαζί. Δεν φτάνει που κολλάζεται ο ίδιος. Βάζει και στόχους. Δεν ήμουν αγώ μολά, φέραν και ο Κιώρις. Ναι, έτσι. Κρύπως. Μπράβο. Βάζει και στόχους. Να κάνουμε και συνένοχους. Να κάνουμε και συνένοχους. Να πάρω και το Σωτήρι, να πάρω και το Γεράσιμο, να πάρω και το Ντόντω, το Νίκος, το Άντου, το Πάμε. Ελάτε απόψε να πάμε, να οργιάσουμε Άντε να πάμε να λογιάσω. Εκεί είδες δεν τρέπετε. Ο παλιάνθρωπος δεν τρέπετε. Εγώ για να κάνω ένα σταυρό Να πάω στην εκκλησία Να καλέσω και κανέναν άλλο ναι. Πω Ποποπο, δροπή, ντροπί ντροπί Ποποπο, Παλιά Θυμάμαι και κλαίω Εβγάζαμε χαρτιά για το καρναβάλι εβγάζαμε. Θυμάστε σας τα είχα φέρει και εσά. Βγάζαμε φεγιβολάνε, μοιράζαμε και τότε στον κόσμο. Μπα και ξυπνήσει καμιά ψυχή. Mm. Θυμάμαι, είχα κάτι παιδάκια στο κατηγητήριο. Πο, πο, πο, τι ήταν εκείνα. φωτιά, φωτιά ήταν. Δώσα μου, που θα πάντα μοιράσω εγώ. Δώσα μου, εσύ. Δώσα μου, κάτι κοριτσάκια που ερχόταν στο κατηχητικό. Πειλάβα τη γειτονιά μετά. Πειλάβα τη γειτονιά. Να γιατί είπε ο κύριο, Να στραφείτε και να γεννείτε σε τα παιδιά. Βλέπει το παιδί. Το παιδί μιλάει η καρδούλα του δεν μιλάει το συμφέρον επήγαινα στο κατηχητικό σε μεγάλους ανθρώπους που κακά τον και στην παπαφλέσσα θα πας μ, ξέρω εγώ ξέρω εγώ ξέρω εγώ σταμάτησα τι να πω τι θα πάνε να τα μου από, από εκει ναι στρίψω απόδω, απο εδω ρε παιδιά τι θα μοιράσει τα χαρτιά Ερχόμαι να κάνω την και εδώ πέρα, να σα δώσω και εσά. Καμία δεν πήγε. Είσαστε κυρίε, εσεί. κυρίες, κυρίε. Έχετε τη φούτα. Στο κεφάλι. Έχετε τη φούτα, εσεί. Πού και επιτεύξετε δόλιο ο πονηρός, Ο πονηρό, ο άνθρωπο, ο κύριο όμω δεν επιτρέπει του ματαιώνει τα σχέδια και αντίθετα κτήμα τίμιον ανήρει καθαρός ακούς ε, τι λέει να, με, με κυνηγάει με είναι η ώρα δεν φεύγεται πάει τελειώσει απόψη δεν τελειώσει όποια θέλει ας να φύγει δεν τελειώσει να φύγει εσύ πήγαινε στο καλό λοιπόν κτήμα τίμιον, λέει, ανήρ καθαρός. Τ' κτίματί Κτήμα τίμιον, ανήρ καθαρός. Τι σημαίνει αυτό. Βρήκες Άγιο άνθρωπο, βρήκες θησαυρό. Βρήκες καλό γείτονα, πνευματικό γείτονα, βρήκες θησαυρό. Βρήκες παπά πνευματικό, Άγιο, βρήκες θησαυρό. Βρήκες θησαυρό. Κάτσε, μην κουνάς από δίπλα του καθόλου. Πήγαινε εκεί να τον συμβου Θυμάμαι ένας στην Αμερική που είχα πάει ένα πνευματικό παιδί μου λέει όταν ήρθα εδώ βρήκα έναν Άγιο άνθρωπο, δεν ξεκόλαγα από κοντά του, ποτέ. Πού με έβρισκες, πού με έχανες? δίπλα στον κύριο Αντώνη. Δίπλα. Πού με έχανες, πού με έβρισκες εκεί, το σπίτι του μέσα. Βρήκες άνθρωπο άγιο Βρήκες θησαυρό Πρόσεξε που πας Μην βρει και ένα βρωμιάρι Και πας και κολλήσεις δίπλα του Γιατί εκεί βρήκες Ξέρεις τι βρήκες Τον καρκίνο Το ψυχικό καρκίνο Εκεί πας κατευθείαν Για τον αιώνιο θάνατο Και να τελειώσουμε να πάμε και στον τελευταίο στίχο. Άντε. Ενωδής δικαιοσύνης ζωή. Όποιος βαδίζει λέει το δρόμο του Θεού, πάει για την αιώνια ζωή. Όποιος μπήκε στο δρόμο του Θεού, με το σταυρό στο χέρι, με το σταυρό στο χέρι, με το σταυρό στο χέρι... Το κολλήσω απ' έξω, δεν το Κάμια ταμπέλα. Θα βάλω κανένα, κανένα ζωγράφο να μου το γράψει εδώ πέρα. Πωξω. Θα γράψω με το σταυρό στο χέρι. <χω> απ' έξω. Με το σταυρό στο χέρι. <χω> να μην έχουν οι άλλοι να κατηγοράνε με το σταυρό στο χέρι. Να το έχουμε τιμή μας και να το λέμε. Με το σταυρό στο χέρι στην ολόκληρη δικαιοσύνης στον δρόμο της τιμιότητας στον δρόμο του Ευαγγελίου στον δρόμο του νόμου του Θεού εκεί θα πας τον παράδειγμα το λέει εδώ στο ο είδες ο Κύριος ενωδής δικαιοσύνης ζωή βάδισε έτσι όπως σου έχει πει ο Κύριος βάδισε σωστά τίμια με ευπρέπεια με σύνεση, με φωτισμό Θεού, βάδισε στο δρόμο του Θεού. Όπως ακριβώς τον ορίζει η Αγία Γραφή, χωρίς παρασπονδίες και χωρίς παρεκτροπές. Και θα πας στη ζωή, θα πας στη βασιλία του, γι' αυτό σας το λέω πολλές φορές. Μου λέτε μερικές φορές παππούλοι θα πάνε στον παράδεισο. Θα, θα πάτε στον παράδεισο άμα βαδίζει σωστά θα πας στο παράδεισο μα είναι υπογεγραμμένο από τον Κύριο αυτό okay, είναι υπογεγραμμένο από τον Κύριο αυτό όχι αλλημονό μα λάθος κάνετε τιμή μας και καμάρι μας είναι υπο... έχει υπογράψει ο Κύριος με το ίδιο του το αίμα έχει υπογράψει αλλήμονο να χάσουμε την ευκαιρία αυτή θα πάμε στον παράδεισο Αντίθετα λέει ο δίμνηση κάκων εις θάνατο. Ποιοι είναι οι μνησοί κακοί οι ασεβείς. Ο ασεβείς δεν παίγει στον δρόμο του Θεού. Εκείνος θέλει δικό του νόμου. Εκείνος θέλει δικό του Χριστό. Εκείνος θέλει δικιά του φιλοσοφία. Εκείνος έχει την κλάβα του εκείνος. Δεν αλλάζει εκείνος. μη φτιάχνεις δικό σου Χριστό προσέξτε να το μεγάλο τραγικό λάθος μη φτιάχνετε δικό σας Χριστό μας φτάνει ο Κύριος μας μας φτάνει η αλήθεια της Αγίας Γραφής έμπα αποφασιστικά στον δρόμο εκείνο μη φτιάχνεις δικό σου Χριστό κολάστηκες. άμα δείτε την εικόνα του Χριστού ούτε τσιγάρο βαστάει ο Χριστός έτσι ούτε ανήθικος ήτανε ούτε βρωμέρο ήτανε ούτε στα, στα, στα, στα, στα κουτούκια γύρναγε όχι Δεν ξέρουμε τη ζωή του Κύριου εγώ λέει εμένα θα ακολουθείτε έτσι είπε ο ο Κύριος εγώ τέλειοι τέλει, γίνεστε ότι εγώ τέλειος είμαι τελείως δεν έχουμε άλλο πρότυπο στη ζωή μας Άμα τώρα εσύ θε να κάνει τον κύριο και μέθησο, θε να κάνει τον κύριο και τσιγαρά, θε να κάνει τον κύριο και με σκουλαρίκια. Θε να κάνει τον Αυτά είναι. Έφτιαξε δικό σου Χριστό. Ή αν εσύ η αν εσυ θε να βάζει την Παναγία, θέλω να με συγχωρέσει Παναγία μου στη χώρα με παντελόνια και να την βάψουμε κιόλα. Τότε. Έχει φτιάξει δικό σου Χριστό και δικιά σου Παναγία. τράβα το δρόμο σου. Εγώ την Παναγία την ξέρω ότι μένει. Και το μόνο που φαίνεται είναι το χεράκι της και το προσωπάκι της. Τίποτα άλλο δεν βλέπει στην εικόνα της. <Τι> Εγώ έτσι την ξέρω την Παναγία. Έτσι την έμαθα και έτσι υποχρεούστε να είστε κι εσείς οι γυναίκε, Σαν την Παναγία. Και εδώ είναι ντροπή που θα το πω. Οι μουσουλμάνοι σας βάζουν γυαλιά. Οι μουσουλμάνοι σας βάζουν γυαλιά. Δεν θα φτιάξουμε δικό μας Χριστό. Μας αρκεί ο κύριό μας. Δεν θα φτιάξουμε δικιά μας Παναγιά. Μας αρκεί η Παναγία μας. Δεν θέλουμε μοντέρνες ιδέες και μοντέρνους θεούς. Α βαδίζουμε έτσι για να φτάσουμε στο ποθούμενον τέλος. Να βρεθούμε στο δικαστήριο και να έχουμε καλή απολογία επί του φοβερού βήματος του Κρητού. Αμήν. Όταν την κοδερμία διευθύνισε διαφορά όλους μας. Σήμερα πήγε η γυναίκα μου με την κορούλα μου να βγάλει την τελευταία της αστυνομίας και όταν με τελείωσε τη διαδικασία, η κόρα εξελαίγησε. Τελευταία, εμπότες η κόρησε, έκανε η κορούλα μου ένα κείο ο Και μόλις το βλέπω, έγινε εκεί μέσα επανάσταση. Και τη λέει, στο τέλος αγκανάκι τη γυναίκα, τη λέει είσαι άφητη τέλος πάντων, τη λέει τι είσαι να έξω. Τα χαρτιά αυτά θα σταλούν, θα σταλούν στην Αθήνα, να ακυρωθούνε. Θα παίρνει άλλα κάποια πια, άλλα σταυτόφια, άλλα στο σταυτό, Αυτό τι γίνεται, Είμαι, είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτική η εναγραφή του θρησκεύματος ή όχι. Κοιτάξτε, είναι προαιρετική. Δυστυχώς έχει φτάσει πλέον... Παρακή. Όχι προαιρετική, <Και> έχει απαγορευτεί να γράφεται το θρήσκευμα. Με είπανε, δεν είπατε τότε. Όχι, όχι, όχι. Διάσχεδες, όχι. όχι. η τη διαρασίνητο, μην αρχίσω και ανοίξω το στόμα μου τώρα, γιατί έχω να πω πολλά. Λοιπόν, δυστυχώ έχει απαγορευτεί να γράφετε εδώ θρύσκευαστε ταυτότητα. <Κι> αλλά και να την πάρετε την ταυτότητα χωρί το χιόμικρο, σα έχω πει ότι δεν είναι εκεί η πίστη μα. Η εκκλησία τότε βέβαια καλά έκανε και διαμαρτυρήθηκε, αλλά δεν στέκει εκεί η πίστη μα. Στο χιόμικρο ή στο μη χιόμικρο. Εντάξει, λοιπόν Γιατί Το θέμα είναι δεν θα λύσουμε εδώ το νόμο Αν, Δεν θα λύσουμε εδώ το νόμο Εμείς λέμε τώρα τι ίσχυει Τελείωσε. Αν δεν θα λύσουμε δεν θα λύσουμε Πότε κάτι ήρθες προς τον